Στήχη 35-41 Ο τυφλός προσκυνεί τον Υιόν του Θεού. 3541. Οτι ο Ιησούς ότι τον Ιόν του θεου 35 το μεταξύ έξω δια την Παρισίαν με την οποίαν διεκείρεται την αλήθεια και αφού τον ήβρε του είπε «Συ, αντιθέτως προς τους απίστους Ιουδαίους πιστεύεις στον Ιόν του Θεού». 36 Απεκρίθη εκείνο και είπε «Και ποιος είναι Κύριε για να τον πιστεύσω». 37 «Είπε δε τότε σε αυτόν ο Ιησούς». «Και τον έχεις ήδη τώρα με τα μάτια σου και αυτός που ομιλεί τη στιγμή αυτήν μαζί σου, εκείνος είναι ο Υιός του Θεού». 38. Αυτός δε είπε «Πιστεύω Κύριε» και τον επροσκύνησεν ως Υιόν του Θεού και αυτος που ομιλει τη στιγμη αυτην μαζι σου εκεινος ειναι ο υιος του θεου 38 αυτος δε ειπε πιστευω κυριε και τον επροσκυνησεν ως Σιόν του θεου και κυριον 39. Και κατόπιν από την πίστη αυτήν που εξεδήλωσεν ο θεραπευτής φλός καταντίθεσιν προς την απιστία των Ιουδαίων, είπε ο Ιησούς, Ήλθω εγώ εις των κόσμων αυτών για να γίνει κρίση και για να ξεχωριστούν οι καλοπροαίρετοι από του διεστραμμένου, και έτσι θα επακολουθήσει ω αποτέλεσμα τούτο. Εκείνοι που θεωρούνται από του εντριβεί του νόμου γραμματεί ω τυφλοί και βυθισμένοι στο σκότωμα τη αγνία και τη πλάνη, αυτοί θα είδουν το φω τη αλήθεια. Και εκείνοι που παρουσιάζουν του εαυτού των ω γνώστα των γραφών και φρονούν αλαζονικώ ότι βλέπουν, θα καταντήσουν ει πνευματική τύφλωση. 40. Και ήκουσαν αυτά εκείνοι από τους φαρισαίους που ήσαν πλησίον του και του είπαν «Μήπως και εμείς, οι ανεγνωρισμένοι του έθνους διδάσκαλοι, είμεθα πνευματικός τυφλοί και πρέπει να γίνομεν μαθητές σου για να ανοίξουν τα μάτια μας» 41. Είπε δε προς αυτούς ο Ιησούς «Εάν είσαστε τυφλοί και δεν είχατε γνώση της γραφής, δεν θα είχατε αμαρτία για την απιστίαν που δεικνύεται εις μέ διότι η απιστία σας θα προείρχεται το αγνίας και ουχή εκ πονηράς και διεστραμμένης διαθέσεως. Τώρα όμως λέγεται ότι γνωρίζομαι καλά τον νόμο και βλέπομαι μη έχοντες ανάγκη να μας διδάξει και να μας οδηγήσει άλλος. Η αμαρτία σας λοιπόν, αφού είναι αμαρτία είναι γνώση, μένει και δεν συγχωρείτε.